Να ψηφίσω, chi da ψηφίσει σε ευλογημένη? Κos'è, cos'è, e, che cos fa andare la filanda. e chiara la faccenda, son quelle come me. E c'è, e c'è, che ci lascio sul telaio. Le lacrime del guaio di aver amato te. Chi da ψηφίσει σε ευλογημένη? Perché, perché, per il figlio del padrone facevi tentazione e venni insieme a te. Θα πάω να ψηφίσω Τι θα ψηφίσει ευλογημένε Άρε μάρε κουκουνάρες Νομίζω είναι σίγουρο Από το αποτέλεσμα κάπου εκεί θα κινηθούν τα πράγματα Σε αυτά που περιγράφει τόσο έντονα και τόσο ωραία Ο Άντωνης Γεωργιάδης Η ερώτηση στον ευλογημένο Είναι από το σπότ Το τηλεοπτικό του Κυριάκου Βελόπουλου Είναι ένα εκεί Που ακούει Στο βάθο τη φωνή του Βελόπουλου, λέει: Δεν θα πάω να ψηφίσω, τα πιάνουν όλοι και διάφορα τέτοια, θα το ακούσουμε ολόκληρο τώρα. Και κάποια στιγμή εμφανίζεται, όπω κάθεται αυτό ο τύπο, ένα πόλιτη σαν όλου εμά. Εμφανίζεται πίσω του ένα αγγελάκι και ένα διαολάκι. Το αγγελάκι φοράει ένα κυκλικό πάνω στο κεφάλι. Πώ φοράνε, το διαολάκι φοράει κάτι κερατάκια. Είναι ο ίδιο του εαυτό, ο κακό και καλά εαυτό, ο καλό Ο καλό εαυτό του λέει να πάει να ψηφίσει, ο κακό εαυτό του λέει να μην πάει να ψηφίσει και στο τέλο τίθεται αυτό το ερώτημα μια φωνή που λέει τι θα ψηφίσει, Ευλογημένε. Γιατί είναι ευλογημένο ο ψηφοφόρο και δίδεται η απάντηση. Άντε, σίγουρα πα να, να ψηφίσει. Άντε, ρε, άραξε. Όλοι είναι. Μην τον ακούς. δεν είναι όλοι οι ίδιοι. Όλοι οι ίδιοι είναι ενδιαφέρονται για την τσέπη του. Α, ένα θα σου πω. Αν δεν πα να ψηφίσει. Είναι σαν να ψηφίζεις Μη, μη Θα πάω να ψηφίσω Τι θα ψηφίζεις ευλογημένε Μα τι άλλο Ελληνική λύση Οι με Κυριάκο Βελοπούν Οι με Τι είμαστε Παλάκες Τι είμαστε Παλάκες Τι είμαστε Παλάκες Ζήτω η Ελλάδα <σταλλοί> Ζήτω το έθνος <σταλλοί> Ζήτω η αρθοδοξία Πριν μας απέ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 Κάτι πιάσαμε. Έτσι λοιπόν όλοι ευλογημένοι. Δεν μπορεί να είναι ευλογημένο μόνο ο ψηφοφόρο του Βελόπουλου. Όλοι οι ψηφοφόροι είμαστε ευλογημένοι. Το ερώτημα λοιπόν είναι τι θα ψηφίσετε ευλογημένοι. Τώρα η λέξη ευλογημένη με τα παραπέμπει αλλού. Αλλά δεν έχει απο, καμία απολύτω σημασία. Κάτι ατάκι του παλιού ε, ε, κινηματογράφου του πολύ ρεαλιστικού. 2.11.10.88.80 Η ευλογημένη όμω με Γιώτα, να πάρετε να δηλώσετε. Τι ακριβώ θα ψηφίσετε, Αν δεν ψηφίσετε Βελόπουλο, πρέπει να ψηφίσετε Ανδρουλάκη γιατί από ό,τι μα είπε, στόχο του είναι να βγει πρώτη δύναμη. Αν το ΠΑΣΟΚ είναι δεύτερο και ισχυρό, θα υπάρχει πρώτον σοβαρή αξιόπιστη αξιωματική αντιπολίτευση. Βέβαια. Και δεύτερο και πιο σημαντικό, σοβαρή εναλλακτική κυβερνητική στι επόμενε εθνικέ εκλογέ. Γιατί στόχο μα δεν είμαστε δεύτερη είναι να γίνουμε πρώτοι στι επόμενε εθνικέ Α. Αλλά αυτό για να συμβεί πρέπει να έχουμε τη δύναμη μετά τι ευρωεκλογέ να ανοίξουμε διάλογο με δυνάμει του κέντρου και τη αριστερά προοδευτικέ. Πατσά! Πατσά! Συλλογομέλο! Να δημιουργηθεί ένα μέτωπο πρόοδου, προγραμματικό, ρεαλιστικό. Και όχι λαϊκισμοί και ευκολόκια και επικοινωνιακά σόου που εκφυλίζουν την πολιτική και μόνο λύσει δεν δίνουν για το λαό. Μπορεί να δίνουν διασκέδαση, λύσει δεν δίνουν. Και έτσι η νέα δημοκρατία να έχει αντίπαλο που θα μπορεί να την κερδίσει. Καλημέρα, θα μα ψηφίσει τι γίνεται. Τσιμπαλιαρχή! Έτσι, μπράβο. Ευχαριστώ. Παρακαλούμε. Ο Ανδρουλάκης λοιπόν τώρα θέλει να είναι δεύτερο, το Πασόκ, για να είναι πρώτο στι επόμενε εθνικέ εκλογέ. Ρεαλιστικό στόχο, το καταλαβαίνουμε όλοι. Το βλέπουμε, έχει ρεύμα. Όμω είναι άτυχο γιατί στι επόμενε εθνικέ εκλογέ θα βγάλουμε αυτοδύναμο άλλον. Θα γίνει πρωθυπουργός Να, πότε, όταν κηρύξει εκλογέ. Oh! Se ΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚ Στις επόμενες εκλογές θα είσαι πρώτο κόμμα? Ναι! Θα κυβερνήσεις μόνος σου, εκτιμάς είμαι άλλο κόμμα Κι αν κυβερνούς εσάς δεν πάρεις ποσοστό Για να πήρεις ο λόγος θα είναι ο Βànπανα της της αυτό Ότι θα ότι έχουμε αυτοδυναμία Πώς περνάνε τώρα 3,5 χρόνια για να γίνουν οι εκλογέ του 27 Για να έχει αυτοδυναμία ο Στέφανος Κασελάκη, Το Λιάγκα τα είπε αυτά στις Πέτσες ε, είχε, Πριν είχαν μπει σε ένα Chris Kraft Που έλεγε και ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης Και του είχε χτυπήσει λίγο το κύμα Και μάλλον από τη Ζαλάδα έλεγε τέτοια ο Κασελάκη Και άλλα δεν έλεγε μόνο αυτά Αλλά όμως πάμε για αυτοδυναμία Φαίνεται και αυτό έχει ρεύμα, πρώτος θα είναι ο Ανδρουλάκης, αυτοδυναμία θα έχει ο Κασελάκης, η ζωή Κωνσταντοπούλ θα γίνει και αυτή πρωθυπουργός, μα το έχει πει ο Βελόπουλος σίγουρα έχει αργήσει κιόλα. οπότε ο Μητσοτάκης είναι, είμαστε μια χαρά, προχωράμε πάρα πολύ καλά, πολύ τυχερός ο ελληνικός λαός, έχει πολλές επιλογές και όλοι αυτοί θα τον... κυβέρνησουν μέχρι τότε έχουμε κάτι λεπτομέρειες που αντιμετωπίζουν οι Έλληνες πολίτες π.χ. όταν πηγαίνεις στο σούπερ μάρκετ όταν πας να αγοράσεις κάποια προϊόντα δεν είναι και τόσο ευχάριστα τα πράγματα όπως όλοι ξέρουμε. μακρίβια λέγεται αυτό κλέψιμο για να είμαστε ειλικρινεί, ένα παιχνίδι πολιεθνικών εσωτερικών μιζαδόρων, μεσαζόντων που πάνω στο... Εν ελληνικό λαό κερδοσκοπούν, βγάζουν χρήματα, κροϊδεύουν ταυτόχρονα. Αυτά που γίνονται πάντα και τα παρακολουθούμε όλοι και τα ξέρουμε. Όλα αυτά λοιπόν που τα περιγράφω εγώ έτσι, σύμφωνα με τον αρμόδιο υπουργό Ανάπτυξη, τον κύριο Σκρέκα, είναι θέμα αίσθηση. Δεν κάνει επικοινωνία μόνο η κυβέρνηση. Κάνει και η αντιπολίτευση και υπάρχουν βεβαίω και τα ρεπορτάζ τα οποία παρουσιάζουν μια εικόνα δύσκολη για τα νοικοκυρία. Γιατί είναι δύσκολη πολλέ φορέ με λάθο παραδείγματα. Λέω ότι η επικοινωνία. Δεν σημαίνει ότι πάντα συμβαδίζει με την πράξη. Είναι θέμα αίσθηση που έχει και ο καταναλωτή, ο οποίο όταν πηγαίνει στο σούπερ μάρκετ, κάτι το οποίο το αγόραζε 10 ευρώ πριν 5 χρόνια, το αγοράζει 13 ευρώ. Είναι θέμα αίσθηση. 23 ευρώ δεν το αγοράζει 13 ευρώ, αλλά όλα αυτά είναι θέμα αίσθηση, δεν είναι πραγματικότητα. Είναι κάτι που σα γεννάτε μέσα, σα βλέπετε μια μικρή αύξηση σε κάποια προϊόντα και σα δημιουργείται η αίσθηση. Και μετά η σε πιάνουν διάφορα, επειδή έχει ανέβει η τιμή. Πολύ ωραία τα λέει ο κύριο Κρέκα και κάνει και πολύ ωραίε αναλύσει και με πολύ απλό τρόπο, θα ακούσουμε και τώρα, περιγράφει τι ακριβώ σημαίνει ακριβία. Άρα, όταν έρχεται λοιπόν και σου ρωτάει, είναι ακριβό, ένα, ακριβότερο ένα προϊόν στην Ελλάδα από τη Γερμανία. Σίγουρα ο κατανοητή δεν έχει κάνει μελέτη ούτε πόσο έχει μέση τιμή στην Ελλάδα σε στη Φέτα, ούτε πόσο έχει μέση τιμή τη ΦΕΤΑ στη Γερμανία Αλλά και δεν μπορεί το κάνει. Ότι είναι η αίσθη του όμω. Είναι η αίσθηση που νιώθει όταν πάει να πληρώσει. Η αίσθηση του όμω είναι η αίσθηση που νιώθει όταν πάει να πληρώσει. Και όταν πάει να πληρώσει, είτε είναι ακριβά, είτε δεν του θα μεταρρυθμίσει ο πορτοφόλι. Πώ το παρεμπέδι? Δεν είναι πώ το παρεμπέδι. Αυτό που είπα τώρα εδώ, πώ το παρεμπέδι, ήταν ενό δεν ήταν. Και όταν πάει να πληρώσει, είτε είναι ακριβά, είτε δεν του θα μεταρρυθμίσει ο πορτοφόλι. Αυτό λοιπόν τον κάνει να απαντάει ότι εδώ στην Ελλάδα, ίσω έχουμε και τον μεγαλύτερο πληθωρισμό. Κοσεκ, κοσεκ, που Cozé, commande, landa, Τι θα padre ευλογημένε comanda και κουτσά, alla καλές ma non insieme a sé. Ti da psifizis evlogimenen? Aginares ki το kodines kales domatres. Cosè cosè questa grande differenza se non facevi senza di questi occhi miei. Perché, perché mente Έπρεπε κάποιος να το διατυπώσει με αυτόν τον τρόπο Ή είναι ακριβά τα πράγματα Ή δεν έχετε λεφτά στο πορτοφόλι Αυτό φταίει, είναι μια αίσθηση όμως και αυτό Και δημιουργείται εξαιτίας αυτού Αυτής της αίσθησης Η αίσθηση ότι Τα πράγματα είναι ακριβά και είναι πιο ακριβά από τη Γερμανία και έχουμε πληθωρισμό και έχουμε ακρίβεια και δεν φτάνουν τα λεφτά στο πορτοφόλι. Πολύ ωραίο ο κύριο Κρέκα, το κύκλωσε. Μια μπαρούφα, έναν αέρα, είπε τίποτα. Κοπενίστε όλα, δεν έχει σημασία. Απάντησε στην ερώτηση που δέχτηκε από τον δημοσιογράφο χωρί να πει τίποτα. Απολύτω. Τι θα πείτε, δεν έχουμε λεφτά, είτε ένα ακριβά. Ε, ναι, σώπα. Κάτι τέτοιο προφανώ μάλλον συμβαίνει και φαίνονται, δημιουργείται αίσθηση ότι τα πράγματα είναι χάλια. Η σκέψη και το μυαλό όλων μας από χτες που έσκασε αυτή η δυσάρεστη είδηση είναι στο πλευρό της Άννα Μισελ Ασημακοπούλου η οποία ε, δέχτηκε πρόστιμο, καταλογίστηκε, δεν ξέρω αν θα πληρωθεί και πώς θα γίνει και τι δυνατότητες υπάρχουν. Εν περιπτώσει κατηγορείται όλο αυτό για το θέμα με τα mail θα πληρώσει 40.000 ευρώ. Ό,τι μπορούμε να κάνουμε, η θετική μα ενέργεια, η αίσθησή μα ότι συμπάσχουμε και περνάει πολύ δύσκολα είναι μαζί της Γιατί τι έκανε η Άννα Μισελ Ασημακοπούλου, ήταν μια επιμελή ευρωβουλεύτρια η οποία μάζευε κάρτε, κάρτες, χιλιάδε κάρτε. Είχε μαζέψει από όλη την Ευρώπη με τι βαλίτσε, με τι τζαλίκε. Έφαρδε τι κάρτε εδώ για να τι περάσουν οι συνεργάτε τη στο γραφείο μέσα στου καταλόγου των ε, λιστών που είχαν, τον mail. Και τι άλλο έκανε, γνώριζε, είχε μια μανία να γνωρίσει οδοντιάτρους. Στείλατε email ναι. σε αποδέχτες οι οποίοι δεν γνώριζαν ότι εσείς θα τους στέλνατε email. Ναι, ναι, Βεβαίως. Και πώς βρέθηκαν αυτά τα email στα χέρια σας. Μου φέρνουν, εγώ... Φέρνει... εγώ πηγαίνω γυρίζω όλη την Ευρώπη, μου δίνουν τις κάρτες τους, μου στέλνουν άνθρωποι λίστες επειδή πήγα και επισκέφτηκα το σύλλογό τους ότι τα μέλη τους θα ήθελα να επικοινωνήσω. Ναι, Όχι, και και όλο το, το πολιτικό σύστημα έρχεται ένας άνθρωπος και παρθεί μαζί μου και μου δίνει την κάρτα του βρίσκω μια λίστα στο ίντερνετ επιφανών οδοντιάτρων στο Βέλγιο εδώ και στις δύο περιπτώσεις λέει ψέματα έχει αποδειχθεί αυτό Ποια, αλλά προσέχουμε και καταγράφουμε τον αληθοφανή τρόπο και την ευκολία με την οποία λέει τα ψέματα ότι μάζευε κάρτες από όλους και έψαχνε τι λίστε των επιφανών οδοντιάτρων, όχι την πλέμπα, γιατί το Βέλγιο, όπω όλοι ξέρουμε, έχει επιφανεί οδοντιάτρου και πλέμπε. Οπότε, εκείνη ήθελε του επιφανεί οδοντιάτρου, και έτσι λοιπόν έγινε όλο αυτό. Και τώρα βγήκε να την κατηγορήσουν, και η Αρχή Προστασία ανακάλυψε ότι έχει γίνει όντως το σκάνδαλο. Έβαλε 400.000 στο Υπουργείο που δεν πρόσεχε, και έβαλε. Δεν πρόσεχε. Προσέχανε μια χαρά και τα δίνανε εκεί που θέλαν και, και που ξέρανε. Και στην κυρία Άννα Μισελά Σημακοπούλου 40.000. Το θέμα είναι ότι χάσαμε από υποψήφια ευρωβουλεύτρια. Δεν θα είναι εκεί στο Ευρωκοινοβούλιο να δίνει τι μάχε και να γνωρίζει και άλλου οδοντιάτρου. Και από άλλε χώρε, όχι μόνο από το Βέλγιο. Ήταν η κυρία Κεραμαίο σήμερα το πρωί, Υπουργό Εσωτερικών. Ε, ήταν στο, στο Sky καλεσμένη. Τη έκαναν βεβαίω ερώτηση για όλα αυτά. Τα προσπέρασε κάπω και μετά δεν ήθελε να συζητήσουν άλλο για αυτό το θέμα. Κάπου χάνεται κάθε εξοπιστία. Ο mm -hmm. λαϊκισμός έχει και αυτό σε ένα όριο. Μπορούμε να συζητήσουμε σοβαρά. Μες. Έχουμε εκλογές Ωστόσο, μπροστά μας yeah. σε 12 σε 13 mm -hmm. μέρε. Μπορούμε να συζητήσουμε για την Ευρώπη, για τη θέση Ελλάδας στην Ευρώπη. Να συζητήσουμε, να ακούσουμε τι απόψει των κομμάτων. Απλά, Δεν ακούμε τίποτα. για την Ευρώπη συζητάμε, για τους οδοντίατρους στην Ευρώπη, ε, μετά θα συζητήσουμε για τους οδοντίατρους στην Ολλανδία που είναι και δίπλα. Τα συζητάμε όλα αυτά στο θέμα είμαστε, οι ευρωβουλευτές μας και πώς έδρασαν εκεί, η μία μπικιοφυλακή η άλλη έπαιρνε με κάποιο τρόπο πολύ παράξενο και αμφιλεγόμενο κομψή διατύπωση τις λίστες του Υπουργείου Εσωτερικών Μόνο αυτή που ανήκει στο κυβερνητικό κόμμα. Οι υπόλοιποι βουλευτέ, κάποιοι από του βουλευτέ δεν πατούσαν καν, δεν ρωτούσαν καν. Κάποιοι άλλοι είχαν του υπαλλήλου του να του πληρώνουν και να μην του πληρώνουν. Γενικώ, 24 πόρου είχαμε στείλει, νομίζω. Ε, οι μισοί από αυτού έχουν επιδείξει πολύ σημαντικό έργο που ταιριάζει όμω με το πλαίσιο τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν κινήθηκαν εκτό πλαισίου. Και οι τέτοιε λαμογέ κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση και γι' αυτό υπάρχει η Ευρωπαϊκή Ένωση σε μεγάλο επίπεδο Όχι τώρα σε κάρτε των δοντιάτρων που αυτό δεν ήταν και τόσο λαμογιάλα στα άλλα τη Καϊλή που επίση δεν έχουν αποδειχθεί. Και περιμένουμε από το Ζαμέ Κοροπή να μάθουμε τι ακριβώ έχει γίνει. Να φύγουμε από την Ευρώπη, να έρθουμε εδώ στα δικά μα. Ο Στεφάνο Κασελάκη σήμερα ο Λιάγκας έβγαλε και δεύτερο μέρο από τη συνέντευξη. Κάθε μέρα βλέπουμε lifestyle, βλέπουμε εικόνε με Chris Kraft, με πολυτελή διαβίωση, με σπίτια, με αισθητική των σπιτιών, πανάκριβη, όχι κατά ανάγκη πάντα ωραία. Οπότε ε, ο Στέφανο Κασελάκη προχτές, προχτές το Σάββατο που έδωσε συνέντευξη στην Faye Mambra στον Αντένα. Στον Αντένα δεν είναι, ναι, στον αντένα, γιατί αλλάζουν συνέχεια και τα χάνουμε. Στον Αντένα είπε για όλο αυτό το lifestyle. Δεν είναι δυνατόν να ασχολείται ο κόσμο. Με έναν άνθρωπο από το εξωτερικό που δεν έχει πάρει ένα ευρώ από τον Έλληνα φορολογούμενο. Ένα ευρώ δεν έχω πάρει. Και να ασχολείται με το πού αγοράζω διαμέρισμα και τα λοιπά. Αντί να πάει να κοιτάξει τα δεκάδες ακίνητα που έχει ο πρωθυπουργό στο όνομά του, να ψάξει το πόθεν του. Δηλαδή είναι τελείω παρανοϊκό αυτό. Δεν νομίζω ότι θα... Θα σου φέρει αυτό, που σε αυτό που λες, yeah, αλλά λοιπόν, εσύ έδωσες αυτό. δικαίωμα σε κάποιε εκπομπέ Δεν έδωσα δικαίωμα. Όλα αυτά. Διαφωνώ, Δεν δικαίωμα. Ωραία, έδωσα θα εκπομπές. μου απαντήσει. Επίση, που ήρθαν από το εξωτερικό, από το Μανχάταν, δεν, τις βρήκαν δεν εκπομπές, που, τι βρήκανε από το σπίτι εκεί. Στι σπέτσε δεν θα κάνει γύρισμα με το σπίτι σου. Όχι με στο σπίτι. Όχι. Στι σπέτσε δεν θα κάνει γύρισμα με το σπίτι σου. Όχι με στο σπίτι. Όχι. Είναι δυνατόν να βάλει την κάμερα μέσα στο σπίτι ή τον περάσαμε. Διαρρύδιν, όπω είπε, και αυτή τη λέξη. Διαρρύδιν δεν τα δέχεται όλα αυτά και ποτέ δεν θα μπαίνει κάμερα μέσα στο σπίτι. Αωρέο είναι. Έχει κλασική νησιώδη και αστική το σπίτι. Εντάξει, είναι. Μέρος ε, του νησιού, νομίζω από σεβασμό στην παράδοση, πρέπει ό,τι κάνεις να ταιριάζει. Αυτό είναι πατρικό σπίτι, είναι σπίτι της οικογένειας. Είναι του... σπίτι που πήραν οι γονείς μου όταν ήμουν 7 μηνών. Άρα είσαι μεγάλο εδώ, δηλαδή τα καλοκαίρια σου τα πέρασες στις πέτσε εδώ. εδώ. Είσαι <laughs> Τι να Κριτικός είμαι. Α, έχει πολύ ωραία θέα εδώ. Εντάξει. Ε τι εντάξει. Το πανταστατικό. Έχω την ας, καλύτερα που δεν είναι το πρώτο σπίτι στην παραλία και είναι το δεύτερο τρίτο. Έχει λιγότερο θόρυβο. Έχει, λιγότερο θόρυβο. Έχει mm. την ίδια θέα, λιγότερο θόρυβο και περισσότερο privacy. Mm. Καλύτερη... Mm. Λοιπόν, κάψτε το να Ιδιωτικότητα. Πραγματικά αυτή η άποψη, αυτή αυτό το στερεότυπο, ότι, ε, η προκατάληψη μάλλον, ότι εγώ έχω προβάλλει το lifestyle μου. Mm -hmm. Για, πείτε μου ένα πράγμα το οποίο το προκάλεσα εγώ. Ένα πράγμα που εγώ το προκάλεσα. Για, πείτε μου ένα πράγμα, το οποίο το προκάλεσα εγώ. Ένα πράγμα που εγώ το προκάλεσα. Αναγκάζουμε και αντιδρώ. Ψάχνουμε, έχουμε φάει τα YouTubes, να βρούμε ένα πράγμα, ένα βίντεο που να δείχνει κάτι από τη ζωή του. Μα τίποτα όμως, δεν υπάρχει τίποτα, δεν ξέρουμε ακριβώς τι κάνει. Ούτε το ένα σπίτι ξέρουμε στο κολονάκι. ούτε το άλλο σπίτι ξέρουμε στις πέτσε. ούτε το άλλο σπίτι ξέρουμε στην Αιώργεια, γιατί αυτό το έχουμε δει. Αλλά όλα αυτά είναι επειδή αντιδρά και πρέπει να προστατεύσει την προσωπική ζωή και το απόρριτο. Ο οποίο όμω ο ίδιο το, το βγάζει στο διαρρήδιν. Το βγάζει στο σφύρι. Αυτά τα ωραία με τον Στέφανο Κασελάκη σχετικά με το σπίτι. Σάββατο που είπε ότι ποτέ δεν θα μπει η κάμερα μέσα. Δευτέρα είδαμε την κάμερα μέσα στο σπίτι των Σπέτσο. Νάχι να τα χαίρεται και καλά κάνει. Δεν μα απασχολεί όλο αυτό. Το θέμα είναι ποιο ακριβώ χρησιμοποιεί κανόνε lifestyle. Και σε αυτή τη χώρα, εδώ, επειδή δεν είμαστε Αμερική, ούτε Ελβετία ή δεν ξέρω τι άλλο, αυτά όλα κάπω κοντράρουνε και χτυπάνε πάρα, πάρα πολύ άσχημα. Ακόμη και αν έχει ένα μικρότερο σπίτι και το δείχνει και νιώθει ότι περνά καλά, γιατί πολλοί κόσμος, μεγάλε κατηγορίε πληθυσμού, ακόμη και αυτέ που δεν φαίνονται και που εισοδηματικά είναι πιο πάνω από του χαμηλόμισθου, αγωνίζονται να έχουν ένα καλό σπίτι, αγωνίζονται να πάρουν τη φέτα. Είμαστε και σε τέτοια επίπεδα. Και επειδή πριν μερικές μέρες ο ίδιο ο Κασελάκης έψαχνε τα σούπερ μάρκετ για τη φτηνή φέτα, ε, σήμερα και χτες τον βλέπουμε σε κάτι βίλε. να κυκλοφορεί και να κάνει αυτά που κάνει και να παρουσιάζει αυτά που κάνει. Στη συνέντευξη με τον Γιώργο Λιάγκα στις πέτσε. κάποια στιγμή σηκώνονται από την αυλή του σπιτιού για να, πάνε, να μπουν στο Κρισ Κράφτ, στο Φουσκωτό να πάνε κάπου παραπέρα και ο, ξεχνάει τα γυαλιά του ο Λιάγκας. στο τραπεζάκι και του τα θυμίζει ο Κασελάκης λέει και τη μάρκα και ανταπαντά ο Λιάγκας επειδή είναι ακριβά τα γυαλιά του Λιάγκα ανταπαντά ο Λιάγκας θυμίζοντα ότι και τα γυαλιά του ίδιου του Κασελάκη είναι επίσης ακριβά Τα παπούτσια του Μητσοτάκη τη Νέα Δημοκρατία. Τα ζήλεψε, θα ήθελε να έχει αντίστοιχα παπούτσια σύριζα με σόλα, δικιά σου, να έχει το πρόσωπο του σε μήκο κουτί. Δεν έχω ανάγκη παπούτσια για να είμαι κούλ. Είσαι κούλ έτσι κι Ναι, μα κούλ έτσι κι αλλιώ. Γιατί δεν. Είμαι χαλαρό. Εμένα μου αρέσει το work hard, play hard. Εντάξει και πάρα πολύ δουλεύω και καλά περνάω. Είναι αυτό που είπε και του αλωνιού και του σαλονιού. Έτσι ναι. Λοιπόν, προτείνω να πάμε να πάρουμε το φουσκωτό με το οποίο ήρθα, να πάμε στο μουράγιο, να κάτσουμε και να τα πούμε και όλα τα υπόλοιπα. Πάμε, Με χαράκ. Πάρε τα Tom Ford γελιά σου. <laughs> εδώ, αυτά εδώ πέρανε <laughs> 600 ευρώ, παιδιά. Σύμφωνα με εσύ Gucci που φοράς πόσο έχουν, δηλαδή, πόσες μην προκαλεί τώρα. Ε, τα... ε, όχι, δεν είναι. Τα λοιπόν. Gucci, τι, τι είναι, Gucci Φω; <laughs> Άσε τώρα. Τα Gucci δηλαδή πόσο έχουν. Σε <laughs> παρακαλώ. <laughs> τα <γκουτσί> Gucci <laughs> <δηλαδή>, πόσο έχουν. <laughs> σε παρακαλώ. Μπορεί να δεθεί. Σε παραγκαλώ. Σε παραγκαλώ. Στα δικά μου γιατί πραγματικά. Τομ Φόρτιν τα γυαλιά του Λιάγκα και όπως λέω ο Κασελάκης, αυτά έχουν 600 ευρώ το πιάνει ο Λιάγκας και θύγεται και λέει, τα δικά σου πώ έχουν που είναι γκούτσι και κατέληξε λίγο η συζήτηση να λέει ότι μπορεί να μείνει και πραγματικά ότι φοράει Φ, μαϊμού γυαλιά ο Κασελάκη. Αυτά τα πάρα πολύ ωραία από την lifestyle και η πολιτική ζωή του τόπου, γιατί ο Κασελάκης το έχει πάει σε πολύ τέτοια επίπεδα lifestyle. Οπότε, λογικό να δέχεται και την κριτική, ή αν μπει σε αυτά τα χωράφια, θα το απολαύσουμε όλο το έργο. Το απολαμβάνουμε ήδη. Βλέπουμε ωραία σπίτια, ξεφεύγουμε λίγο είναι η αλήθεια. Γιατί πρέπει να προσδιοθούμε στην πραγματικότητα. Υπάρχουν και ηγέτε οι οποίοι δίνουν τη μάχη καθημερινά στον λαό κάτω. Και είναι σοσιαλιστέ. Καλώς ορίζουμε λοιπόν τον πρόεδρο των Δημοκρατών, τον κύριο Ανδρέα Λοβέρδο. Καλώ ήρθατε. Μπράβο, Μάρκετ, θα το Εγώ το έχω συνηθίσει. Το έχω ναι, συνηθίσει. Ναι. Το, Έτσι θα στέλνει στον δρόμο, κύριε πρόεδρε. Κύριε ναι, πρόεδρε. Ο κόσμος σε, Το συνηθίσει. 90% και ναι. το 10%, κύριε υπουργέ. Και άμα με ρωτάνε πώ θα να σε λέω, του λέω, Ανδρέα. Εδώ δεν γίνεται τώρα να λέμε Ανδρέα, να λέμε ο Ανδρέα κάνει κόμμα, ο Ανδρέα έβγαλε βουλευτέ, ευρωβουλευτέ, ο Ανδρέα το ένα, ο Ανδρέα το άλλο. Ένα ήταν ο Ανδρέα, όπω ξέρουμε, σε αυτό τον τόπο. Δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Ήταν ο μεγαλύτερο παπάντζα που έχει περάσει από αυτό τον τόπο. Για να είναι γνήσια, ανεξάρτητη η Ελλάδα, για να ανήκει στου Έλληνε, λαέ της Θεσσαλία, δεν αρκεί να φύγει η Ελλάδα από το ΝΑΤΟ και θα φύγει. Και θα φύγει, και θα φύγει, δεν αρκεί να φύγουν οι αμερικάνικες βάσεις από την Ελλάδα. Και θα φύγουν, και θα φύγουν, και θα φύγουν, λαέ της Θεσσαλίας. Και της Θεσσαλίας ο λαός το ενέκρινε αυτό, το όχαψε στην αρχή, μετά το ενέκρινε με ψήφο και μετά έλεγε δεν έγινε αυτό, πως δεν έγιναν και άλλα. Και ο λαός της Μακεδονίας και της Στράκης και της Πελοποννήσου, γενικώς ο Έλληνας λαός Όπω λέει ο Γιώργο Παπανδρέου, ο Γιώργο του Ανδρέα. Ε, τα έχει κάνει όλα αυτά. Ένα είναι ο Ανδρέα, κανεί δεν μπορεί να τον φτάσει. Είναι ο Ανδρέας Παπ Ανδρέα Παπανδρέου, που εμεί εδώ με κάθε αφορμή τον τιμούμε και τον θυμόμαστε. Προεκλογική περίοδο είναι. Την επόμενη Κυριακή, όχι αυτή που έρχεται, την επόμενη, θα πάμε να ψηφίσουμε για ευρωβουλευτέ. Αλλά θα είναι και μια δημοσκόπηση, όπω όλοι ξέρουμε αυτό, στην κάλπη πια, να, δούμε, να μετρήσουμε δυνάμει, να δούμε ποιο είναι ο δεύτερο, ώστε να καταλάβουμε. Ποιο θα είναι και ο πρώτο στι επόμενε εθνικέ, όποτε γίνουν. Οπότε λογικό είναι να θέλουν να μα πείσουν όλοι. Πέραν τη ακρίβεια, αυξήσαμε μόνιμα μισθού και συντάξει. Εδώ πήραμε ένα κουνουφίδι μαζί με μια κυρία μισό-μισό. Μισό-μισό, το φαντάζεστε. Όμω ξέρουμε ότι οι τιμέ επιμένουν να είναι ψηλέ. Σήμερα στα σούπερ μάρκετ θα πωλείτε το αρνί 8,9 ευρώ το κιλό. Γι' αυτό και συνεχίζουμε τη μάχη. Πόλεμο! Πόλεμο! Πόλεμο! Στην υγεία. Προσλαμβάνονται γιατροί. Θα σα κάνω μια εγχείρηση. Αυτή την εγχείρηση την κάνω μόνο εγώ. Και θα στην κάνω πάνω από τα ρούχα. Ανακαινίζονται νοσοκομεία και κέντρο υγεία. Τούβλο, τούβλο, Ενώ η δωρεάν εξετάσει απλώνονται παντού. Και καλά και φθηνά, κορίτσια! Αλλά ειδικά εδώ, τα βήματά μα πρέπει να γίνουν άλματα. δεν δεν Το ψηφιακό κράτος εξυπηρετεί πια τον πολίτη χωρίς ουρές και τα λεπορία. Γεια σας. Είμαι η Ντόρα. Η πιο trendy γιαγιά του TikTok όπως μου λένε και τα εγγόνια μου. Ωστόσο το βαθύ κράτος αντιστέκεται. Χρειάζονται πιο τολμηρές μεταρρυθμίσεις. Μάσα, κρεμούλα. Έχουμε ακόμα πολλά να κάνουμε. Θα σας γδάρουμε. Με συνέπεια, συνέχεια. Φόνος με μας μακάρι. Αλλά και πιο ισχυρή εθνική φωνή από ποτέ. Οι διεκδικήσει μας στις Βρυξέλλες μπορούν να επιταχύνουν τι αλλαγέ που ζητά ο τόπο. Ούρσουλα! Γι' αυτό και αυτέ οι ευρωεκλογέ είναι πολύ σημαντικέ. Ξυπνάτε όλοι σα! Όσο πιο δυνατή είναι η φωνή μας, Ά! τόσο πιο πολλά θα πετύχουμε για όλες τις Ελληνίδες και για όλους του Έλληνες. Δεν θα μείνει κανένας όρτο. Θα πεθάνουμε όλοι. Στις 9 Ιουνίου, κάνουμε μαζί ακόμα ένα βήμα μπροστά. <ΣΣΣΣ> και ερχόμαστε σταθερά πιο κοντά στην Ποτσουάνα, Κένια. Angol ormai lo so tutto mondo la filanda che sempre chi comanda e chi u però però se queste ne ha la Ti Tu non vivevi senza me hai l'amore hai l'amore Ti va psifizis evlogimene Golmasax Prima Τι δα ψηφίζεις ευλογημένε Κολοκοτρών των Βρυξελών Τι δα ψηφίζεις ευλογημένε Επιστολές του Ιησού Χριστού, του Θεού μας Τι δα ψηφίζεις ευλογημένε Ομοφιλοφιλικές περιπτύξεις με τον Ιφαιστίωνα Τι θα ψηφίζεις ευλογημένε Τη καρδούλα αυτή που κάνω Τι θα ευλογημένε Κουκουέ δαγκωτό Ευλογημένοι αυτά 2, 11, 10, 80, ογδόντα. 80 Ευλογημένοι να πάρουν όχι άλλοι Η Αμαρτολή Περιμένει και ένας Αμαρτολός, οπότε μαζευτούν δύο αμαρτωλί στη γραμμή. RadioPapakiParaPolitica.gr, το mail του σταθμού, αυτή την ώρα το παρακολουθώ εγώ εδώ. Ο Δημήτρης Κύρκο ρυθμίζει τον ήχο. Πάμε να ακούσουμε πρώτο μέρος του λαού. Κολλάμε και τις πρώτες διαφημίσεις. Μάνα μου, έλα, θα έλα. ελπίσουμε για μια καλή εβδομάδα αν και δεν να είναι Γιατί. Κάτι κάθε φορά μου, και πρέπει να είσαι καφετζού. Δεν για... κατάλαβα, Βάδι. δεν χρειάζεται να είσαι καφετζού. Με τέτοια τιμή στη φέτα, δεν μπορείς να παραπονιέσαι. Φέτα από τη Βιτίνα 12.90. Και μετά έχει πάρει μια φέτα καλαβρίτων εκεί πέρα 30, που είναι 12.30, παρακαλώ. Κοιτάξτε, Αναδεί, δεν μπορεί να παραπονιέσει όταν έχει τέτοιο μαλακισμένο λαό που δίνει τέτοια δύναμη εκεί που δίνει και θα ξαναδώσει τώρα στι ευρωεκλογέ. Όχι, ξαναπεί ότι θα δούμε πράγματα πάλι που δεν δεν θα τα αλλά θα καταλάβω για ακόμη μια φορά πόσο μαλακισμένο λαό είμαστε. Εγώ για αυτό που σε πείρα είναι γιατί ήθελα να σου πω, το έχω ξαναπεί νομίζω, αλλά θα το ξαναπώ. Αυτό ο τρίπο που ήταν στο λαό, ούτε το όνομά του θέλω να λέω, Μου λένε βιβλία, καταλαβαίνει, λέω. Περίμενε, και παιδί μου. Ναι. Περίμενε για να συνειδηώμαστε ποια βιβλία αυτά με τι επιστολέ του Ισού ή αυτά του Χίτλερ του πλέκει και αυτά. <Ρε> Καλιά όλη έχουν ξεκινήσει με τον αγώνα μου. Α. Ο αγώνα μου. Οπότε δεν έβγαλε. Με το τσεκούρι είναι μιλάμε για το ακουμπού τώρα. Λοιπόν. Το δυστυχία είναι ότι δεν ξέρουμε αυτού του 18.0 που το ψηφίζουν. Είναι απόρεγά μου του. Ότι είναι ο κόλο του, είναι και ο λόγο του. Τι για πολλά. Δύναμη και τζενιά του μήνα να μείνεμε τα ίδια. Παίρουμε πρέπει να πάει ψήφος για να πάρουμε μια ανάσα. Θα έχουμε μια αντιπολίτευση έτσι όπως πρέπει. Κουκουέ και τίποτα άλλο. Αν το λες απέξω έξω. Με τρόπο. και όποιο καταλάβει. Εντάξει. Ρε, κουκουέ σου λέω στα ίσια. Α, στα ίσια. Εντάξει. Κου, κου, στα ίσια και παλικάρίσια. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Λοιπόν, εσείς τι είστε εκεί στην Εύβοια. Καταργήσετε και το εμπάρκο και φέρετε τα σκηνώματα της Ρωσίας. Ναι. Είναι η γιορτή mm -hmm. του Ισίου Αν, του Ρώσου. Διπλή γιορτή διότι εχθές μεταφέρθηκε και επανενώθηκε ουσιαστικά το η δεξιά χείρα του οσίου με το σκίνομα. Τι είστε και στην και τα μπορούμε, sorry κιόλα. ξέρω μου Δεν ζελέσκι για κανένα Εντάξει, ωραία. Και πάει και η προσκυνέτηση σκηνόματα του Ιωάννη του Ρώσου. Οι εβριότε. Του Αγίου Ιωάννη του Ρώσου. Του Αγίου Ιωάννη του Ρώσου. Λοιπόν, Βοσίου. Άσε με μπορώ... παιδί μου τόσα χρόνια προ σκηνάγα ψεύτικο χέρι. Τώρα το άμαθω ότι ήταν ψεύτικο, εγώ νόμιζα ήταν αληθινό και τελικά ήταν ρέπλικα. Η δεξιά χείρα η οποία θα αντικαταστήσει το αντίγραφο το οποίο βρισκόταν εκεί στο σκηνό τόσα χρόνια. Ήτανε... Πλαστικό, κάτι άλλο. 3D printing. Ξέρω εγώ τι ήταν. Λοιπόν η φέτα, η φέτα 628 στην Ελλάδα Λοιπόν άκου Τώρα θα αγωνάζουμε φέτα από το τυροκομείο Το Μητσοτάκι. Την έχει πιο φθηνή από το Μητσοτάκι Μπορεί και τσάμπαν την έχει, yeah. εσύ, την εμπιστεύεσαι Να φας φέτα από το Μητσοτάκι Ε αφού την έχει τόσο φθηνή να κάνουμε πίτες του Δεν πειράζει άστο. δεν θέλω καμία πίτα που έχει σχέση Με το Μητσοτάκι. Yeah, Καλύτερα μην Καθόλου μην ή μην... την ακριβή. Μίχρι μην... Είχαμε τη Δευτέρα την προηγούμενη, επιστολικά γιατί θα φύγουμε. Θα σα αφήνω ζάχαρη, θα σα την Κύπρο, θα σε πάρω τηλέφωνο από εκεί. Κύπρο. Τι να κάνει μόλι την Κύπρο. Έχουμε ένα γάμο. Α, νόμιζα μόνιμα. Εντάξει. Θα πάμε εκεί πέρα και θα σα πάρω τηλέφωνο γιατί 7 Ιουνίου έχω γενέθλια. Εντάξει. Και θα είμαι εκεί. Κάθε χρόνο ο φίλο μου τη χρόνια πολλά.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 Και δεν είναι και το μόνο ψέμα που λένε. Και γιατί πρέπει να είναι εγώ εποχρεμένο να τον ακούω α πούμε στον κάτω κάτω. Στο επιβάλουμε εμεί εκεί για να βγάλει φλύκτε, να μην έχει αμφολέλε με θαύρο που είναι εκλογέ. Α, τι αμφολέλε. Να μην έχει μπρο αγάπη μου γλυκιά. Έχω εδώ την αγνούλα που πάει πρώτη δημοτικού και λέει το μισοτάκι γουλομάτι. Τη λέω αγάπη μου, το λένε γουρλό, όχι γουρλομάτι. Θε θα το πει και εσύ. Ναι, και το γουρλωμάτι, περνάει όμω, οκ. Α, περνάει, εντάξει, άμα το λέει εσύ εντάξει έγινε. Συμφωνώ πολύ. Το ίδιο παιδιά. Σημασίνε συνογιόμαστε. Θα πάω να ψηφίσω. Τι θα ψηφίζεις ευλογημένε. Κουλουβάχατα. Θα πάω να ψηφίσω. Τι θα ψηφίζεις ευλογημένε. Καταποντισμό. Αυτό. Και με αυτόν τον τρόπο, όπως το λέει η κυρία, για να καταλάβετε Ε, το ξέρετε, αλλά έχει σημασία από κάποιε μικρέ λεπτομέρειε να επιβεβαιώνουμε, όχι να βγάζουμε το συμπέρασμα που έχουμε όλοι για τον λαό μα, για τον κόσμο, για, την, για τα κάγκελα που έχει ανέβει, για την παράκρουση τη γενικότερη. Μου στέλνει εδώ μήνυμα σε κρατήσει και λέει Καλησπέρα, κάτια και μάνο. Κανένα δεν μπορεί να εξηγήσει του σοφού ευρωχτυπημένου. Το Ευρωπαϊκό Στρατό μπορεί να υπάρξει μόνο σε παράρτημα του ΝΑΤΟ. Ήθελε να το στείλει σε άλλο σταθμό. Στο real ήθελε να του στείλει που αυτή την ώρα κάνει εκπομπή κάτι για μακρύ. Και ο Μάνος Νιφλή το έστειλε στα παραπολιτικά που κάνουμε εμεί εδώ, ικανοποιημένο ο ίδιο ότι έστειλε το μήνυμα ότι έχει πάει. Είπε αυτό που ήθελε, νιώθει μια χαρά. Και περνάμε όλοι πάρα πολύ ωραία. Το είδα εγώ εδώ το μήνυμα. Και ολοκληρώθηκε. Έγινε η επικοινωνία. Συμφωνήσαμε, συζητήσαμε. Κυρίω επικοινωνήσαμε, γιατί πάνω από όλα είμαστε άνθρωποι. Η σοβαρότητα αναζητείται. Ο κόσμο, πώ σα υποδέχεται και τι σα λέει. Καταρχάς με υποδέχεται σαν να είμαι πολιτικό που ξεκινάω τώρα. Ναι. Δηλαδή, ε, μετά από όσα έχω περάσει, με τα μνημόνια, με τι κατηγορίε εναντίον μου, με τη συμμετοχή μου σε κυβερνήσεις τόσε φορέ. Σε δύσκολα Υπουργεία, στα πιο δύσκολα Υπουργεία. Ε, οπωσδήποτε. Η φθορά είναι αναμενόμενη. Αλλά τώρα, σαν να υπάρχει μια αναβάπτιση. Βλέπει κάτι καινούριο, Κάτι καινούριο. Τι είναι αυτό, η σοβαρότητα. Εγώ δεν λέω ότι είμαι σοβαρό, μπορώ να αυτοεπεννούμε, αλλά λέω ότι το παλεύω. Oh, το καταφέρνει, το καταφέρνει μια χαρά. Ανδρέα Λοβέρτο από την ίδια συνέντευξη σήμερα. Ότι ο κόσμο έχει ξεχάσει τι έχει κάνει. Αυτό που λέγαμε κι εμεί πριν. Μπερδεύει σταθμού, ξεχνάει τι έχει κάνει ο κάθε υπουργό. Μηδενίζει το κοντέρ, ξαναελπίζει, ξανααναθέτει τι ζωέ του σε άλλου σωτήρες Αυτό που γίνεται συνέχεια. Και τώρα λέει τον βλέπουν αλλιώ. Και τι, ποια είναι η διαφορά, Ότι υπάρχει σοβαρότητα. σύμφωνα με αυτά που του λένε οι πολίτες προς το Λοβέρδο ο ίδιος είναι πιο μετρημένος ε, αυτά από τον Ανδρέα Λοβέρδο πάντα έτσι ωραίος, πάντα ειλικρινής σε αυτά που περιγράφει στι συνεντεύξεις ιδίως τώρα που είναι και πρόεδρος κόμματο. έχουμε μόνο πρόεδρος κομμάτων γιατί απαγορεύεται να έχουμε τους ευρωβουλευτές γιατί έχουν πει μπουμπούκια όλο αυτό τον καιρό αλλά αυτά τα κρατάμε τα πολύ καλά για μετά τις ευρωεκλογέ. Υπάρχει ένα θέμα με το πόθεν έσχηση του Κασελάκη ο οποίος ο ίδιος είπε στην αρχή ότι θα το δώσει πριν τις ευρωεκλογέ, μετά το ξανασκέφθηκε και είπε δύο μέρες αργότερα ότι θα το δώσει μέχρι τις 30 Ιουνίου που είναι και η ημερομηνία που ορίζει ο νόμος και χτες βγήκε εδώ στην Ίκη Λιμπεράκη η εκπρόσωπος του, του κόμματος, του ΣΥΡΙΖΑ, η κυρία Βούλα και Χαγιά, και είπε ότι τελικά θα το δώσει πριν τι ευρωεκλογέ. Είπε ότι δια του νόμου μέχρι τις 30 Ιουνίου οφείλει όπως και όλοι οι άλλοι πολιτικοί και πολιτικοί αρχηγοί ακόμη και εμείς οι δημοσιογράφοι να καταθέσουμε τις δηλώσεις ε, πόθεν έσχησε. Αυτό διευκρίνησε. Το άλλο αφορά τη δική του διαβεβαίωση ότι θα το κάνει πριν από τις ευρωεκλογέ. Είναι δύο εντελώ διαφορετικά πράγματα. Είναι, Εγώ έχουμε και διευκρινίζω Ότι θα το κάνει γιατί το επιλέγει ο ίδιο. Δεν θα είπε κανεί το αντίθετο. Κα... Βεβαίω θα το κάνει επειδή Άρα το επιλέγει ο ίδιο. Δεν έχει θέμα ο Μιλάκη αλλά... Ανασκευάσει και έχει πει ότι δεν θα το κάνω. Μη συγχωρείτε, δεν είπε θα το κάνω πριν τι ευρωεκλογέ και τώρα λέει θα το κάνω μετά. Όχι, δεν είπε ποτέ θα το κάνω Μάλιστα. μετά. Το πόθεν έσχεσμο. <σχελίδε> ακούστε, να ρωτάτε αυτή τη στιγμή για ένα πόθεν το οποίο οφείλω να το δώσω μέχρι 30 Ιουνίου. Δεν έχω να δεν δεν το δώσω τώρα. υπενθύμησε ότι υποχρεούται έως τι 30 εμεί Άρα θα το. Α, μισό λεπτό, χωρίται συγχωρείτε γιατί δεν κατάλαβα. Άρα ναι. λέτε ότι θα το δώσει πριν από τις ε, τι ευρωεκλογέ. Είσαι ότι είπε κυρία Λιμπεράκη. Και θέλω να μα πείτε σκοπεύετε να το καταθέσετε σε ένα συγκεκριμένο χρονικό ε, διάστημα. Είπα, είπα το... πριν από τι ευρωεκλογέ. Μάλιστα. Άρα, τι επόμενε ημέρε με λαγό. Πώσε μέρε εγώ μείνετε. Γι' αυτό με βλέπετε να, το, να επιμένω σε αυτό. Μ. Θα το δώσει πριν από τι ευρωπαϊκέ. Πριν από τις Άρα, περιμένουμε. Είμαστε πριν από τι ευρωεκλογέ. Έχουμε και άλλες δουλειέ να κάνουμε, εννοείται. Αλλά περιμένουμε, αφού έχει γίνει θέμα τη πολιτική ζωή, είναι ένα νέο πολιτικό. Δεν ξέρουμε τίποτα ακριβώ γι' αυτό. να Ακούγονται διάφορε φήμε από στα κόκκαρμπα. Μόνο τα σπίτια ξέρουμε. Αυτά τα έχουμε δει. Ο ίδιο μα τα έχει δείξει και τα γυαλιά. Τα γκουτσι. Από εκεί και πέρα, περιμένουμε, αφού το λέει και η εκπρόσωπο του κόμματο, ή μέχρι το Σαββατοκυριακό ή όλη την άλλη εβδομάδα θα έχουμε το πόθεν έτσιες. έτοιμο να το δούμε ώστε να μην τον αδικούμε και να μην χρειάζεται και ο να ανοίγει τα σπίτια του για να μας αποδείξει αυτά που τον κατηγορούν λαό τώρα μέρος δεύτερον ανοίγω το φυγείο και Κάει η να μου λέει ευτυχισμένη είμαι που στην Ευρώπη που μου τους μισθούς, τι μου, έκανε, μου πήρε γιατρούς Γενικώς είμαι πάρα πολύ ευτυχισμένη Νομίζω ότι σε ένα βαθμό που με πια είναι ότι έχουμε φρενάρει και βλέπουμε κάποιες μειώσει και οι είναι ψηλότεροι όμω. ψυγείο ψυγείο Να με κάθε ευκαιρία να στο ψυγείο Ακού να σου πω και τον τουλάπι να ανοίξω πάλι τη μούρη του θα δω Από τη μία χαίρομαι που δεν είσαι στην ίδια χώρα με αυτό τον άνθρωπο Από την άλλη όμως λυπάμαι που ζούμε αυτού που το ψηφίσουν Που ενώ τους λέει ότι η Φέτα κάνει 6 και ο 20 ξέρω εγώ Λοιπόν η Φέτα, η Φέτα 6,28 στην Ελλάδα Α! Ah. Το πιστεύουν ότι κάνει 6 και 20 και μετά του λέει δεν εννοούσα το κιλό, ενώ σα το μισό κιλό και πάλι το ξαναπιιστεύουν. Εγώ πήρα φέτα και με 4 ευρώ. Κυρωτήρη. Όχι φέτα ήταν. Φέτα τι, πόσα γραμμάρια. Δεν έχει σημασία, πήρα με 4 ευρώ. Το. Ένα τέταρτο, ένα τρίτο πόσο ήταν. Δεν έχει σημασία. Αν θε, υπάρχει και ευθύνη φέτα. Έκανε και σε το ρεπορτέ σου, λοιπόν. Η, η πιστεύω... άλλη συγνώμη δεν κατάλαβα, γιατί χορτένε με 4 τόστω όλοι η οικογένεια. 4, 4 τόσα θα φτιάξει. Πρέπει να πάρει 10. Φέτε σε τι φετάξει, μην σα. Τέσσερα, γιορτό χωρών οικογένεια όλη. Με τη φέτα, δηλαδή δεν μπορεί να χωρίσει. Μορτάσουμε με 300 γραμμάρια. Ναι, αλλά η φέτα, άσε το τόφτη, είναι εντάξει. Χορταστικό, τσουμπόνι. Αν φάει τεσσερατό. Τι φέτα, λυσάς, πίνεις λυσά, πίνει νερό, είχε την αλμύρα και ήταν την αλατίλα. Πίνει νερό, μετά φουσκώνει, τέλο του. Ούτε τόσο δεν χρειάζεσαι. Τα λόγια μου έρχεσαι, παλικάρι μου. Αυτά δεν μ' αρέσουν. Τα κόφτε τη φέτα τώρα, μέσα σε ηλικιωμένοι εσεί. Εμεί σα τρώμε, δεν έχω πίεση εγώ. Τέλο πάντων, λοιπόν. Από την άλλη, σκέφτομαι ότι αυτό ο καφαιλάκι, ειλικρινά, θα καταφέρει να φτάσει στι εκλογέ. Ξεπατώθηκε. Τον ευχαριστούμε εκ των προτέρων που το έχει Γιατί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 Το οποίο κάνει πραγματική αντιπολίτευση. Ναι, Ανύριο. ο Κασελάκης και η ζωή. Αυτή είναι η αντιπολίτευση, το ξέρουμε όλοι. Η αξιωματική αντιπολίτευση είναι η πλέψη ελευθερίας. Σε εμά απαντάει η κυβέρνηση, με εμάς βρίσκει ζώρια. Μάλιστα. Δηλαδή, στου δρόμου του αγώνα, ποιο θα δεις, τον Κασελάκη ή η αντάμμα με τη ζωή. Αγκαζέ. Ναι, σε είναι μου. δηλαδή, μέσα και στην Λοιπόν, άκου να σου πω, λέει ο Θήμιος για το πόθεν έσκες του κασελάκι και τα λοιπά Αρέσει Θήμιο, μία φορά δεν αναρωτήθηκες για το θα έσκες αυτού του Πρωθυπουργού Μία φορά, υπάρχει. κανείς δεν αναρωτήθηκε Καμία φορά Καμία, ε, για. Καμία, Καμία. <σκεκάς> ποτέ, <σκεκάς> κουβέντα, τίποτα <σκεκάς> δεν έχουμε πει. Κίλτα ρε παιδάκι μου, και εγώ όπω σύνωμα το κόκκιφο. Γιατί είχε <σκεκάς> κάτι, <σκεκάς> κάτι <σκεκάς> κακό το θα έρχεσιο προθυπουργό. Μέσα σε <σκεκάς> 4 χρόνια που έχει γίνει προθεμβούρια. Ποτέ. Δεν πρέπει να έχουμε πει <σκεκάς> <σκεκάς> κουβέντα, <σκεκάς> κουβέντα. Δηλαδή πραγματικά, αυτό το πλέον σα το βάζει και στα φτιάχνει. Δύο σπίτια έχει βάλει. Δύο σπίτια. Να πω λοιπόν, επειδή γιό σα πει ο καπιταλισμό και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Θέλω να θυμίσω πάλι. Ποιο καπιταλισμό. Όχι, τον καπιταλισμό τώρα με τον Στέφανο τον αγαπάμε. Αλλάξαν τα πράγματα. Αυτά είναι εστεριότυπα ότι είναι καπιταλισμό. Ποιο είναι το αναλλακτικό μοντέλο. Ο κομμουνισμός; Ναι, σε καμία χώρα τη Ευρωπαϊκή Ένωση και του καπιταλισμού ο Μητσοτάκη δεν θα ήταν πρωθυπουργό. Θα ήταν φυλακή άμα την Παναγία. Καλή εβδομάδα, χωρόχρονο παρακαλώ, ο Μαρκόνι είμαι. Έλα! Μείνει... Δεν σε κατάλαβα, νόμιζε είσαι η Λουκά! Με έκοψε τη Wikipedia η ελληνική και το φέτο. Ξεώ... Τόλμησε η Wikipedia η, η ελληνική. Διότι μου λέει, Βναλέ, ότι τα ρολόγια γυρίζουν γρήγορα όπω είναι οι φήμε. Βουλέω εγώ δεν βασίζομαι σε φήμε, είμαι επαγγελματία. Έχει μείνει ο μόνο τώρα, κοιτάξτε, μ' Wikipedia Το πλάνα μα και τα UFO. Νάτα. Τα Ιούλφου όμω. Αυτά φοβόμουν το... ε... Ε... εγώ. Βλέπω την άσπρη ασφρίση που αφήνουν τα αεροπλάνα, νόμιζε ψέκα. Είναι ε... για ε... να ε... κρύψουν τα UFO. Έλα, μιλήστε. Γιατί δεν τα λέει τα ε... κρύβουνε, το... Το... Έλα σε παρακαλώ τώρα το... και τα κρύβουν. Ή μα περάσαμε χαρηάνια. Έλασε παρακαλώ. Λοιπόν, ξαντήστηκα, το... το... γεια. Χθε ο προθουργό και διακόσμη ε... είχε ομιλία στην Κέρκυρα Στην Κέρκη θα σπουδάζει η μοναδική πια. κόρη του Νίκου Πλακιά είναι ο πατέρας που έχασε στο έγκλημα των τεμπών τα δίδυμα κορίτσια του είχε τρία παιδιά, έχει μόνο ένα τώρα η κόρη του λοιπόν και την ανάγκη μαζί με άλλους έξι φίλους τους να πάνε στην ομιλία του κυριακού Μητσοτάκη, ανοιχτή ήταν έτσι κι αλλιώς δεν ήταν και σε μεγάλη συγκέντρωση μια μικρή συγκέντρωση αυτέ που κάνουν στις γειτονιές σχεδόν Και να διαμαρτυρηθούν, να φορέσουν κάποιο μπλουζάκι, γιατί το γνωστό θέμα, το καταλαβαίνει ο καθένα. Έχει χάσει τι δύο αδερφέ τη, έχει χάσει την ξαδέρφη τη, γιατί στην ίδια οικογένεια χάθηκε άλλη μια κοπέλα. Ε, και κάποια στιγμή φώναζε, ε, αν υπάρχει δημοκρατία, γιατί του προπυλάκησαν. Οι αστυνομικοί του τράβηξαν, του τραυμάτισαν και ελαφρώ, και την ίδια. Ε, και ε, ο Μιτσοτάκη το άκουσε από πάνω, δεν ξέρω αν ήξερε ότι είναι η κοπέλα αυτή, ποια ακριβώ είναι. δεν το ξέρω αυτό θα ακούσουμε τον διάλογο θα ακούσουμε λίγο τις φωνές της κοπέλας και των υπολείπων από κάτω ενώ τους τραβάει η αστυνομία και θα ακούσουμε τι είπε ο κυριάκο Μητσοτάκης Αυτή τη στιγμή το να στεκόμαστε το να... Κοιτάξτε, κοιτάξτε, κοιτάξτε να δείτε κυρία μου Αν θέλετε να αρθείτε εδώ πέρα και να κάνετε φασαρία είναι δικαίωμά σα, αλλά το ίδιο δικαίωμα έχω και εγώ να μιλήσω σε αυτού οι οποίοι ήρθαν να μ' ακούσουν. Δημοκρατία το ένα, σας άκουσα, σας απάντησα, δημοκρατία και το άλλο. Δημοκρατία δεν είναι αλακάρτ. Να το μάθετε αυτό. Εμείς λοιπόν, επειδή ξέρετε, αν για κάτι δυσκολεύομαι να μπορώ να αποδεθώ ότι μπορεί να κατηγορηθεί αυτή η παράταξη, αυτή η παράταξη είναι η παράταξη να τα πούμε και σε αυτά. Σε αυτούς οι οποίοι διαμαρτήρονται, είναι η παράταξη η οποία έφερε τη δημοκρατία πίσω σε αυτόν τον τόπο. Για να μην ξεχνιόμαστε. Ε, και για το ίδιο θέμα, για τον προπυλακισμό των παιδιών και της κόρη του, μίλησε στο Κόντρα χθε βράδυ ο πατέρας Νίκος Πλαγιάς. Εγώ κύριε Χαρίπτω, δεν θα πω. Δηλαδή, δεν έχει δικαίωμα κάθε πολίτη να πλησιάσει το κύριο Πρωθυπουργό για να θέσει τα ερωτήματά του. Δηλαδή, πρέπει να πει ότι είναι η κόρη του Νίκο του Πλακιά και η αδερφή των Δυντήμων και η ξαναδέρφη τη ξαναδέρφη για να πλησιάσει να κάνει μία ερώτηση. Mm -hmm. Σε αυτό το σημείο φτάσαμε. Είδατε ο κύριο με τη χακή την μπλούζα πώ προφυλάκισε τη φίλη τη. Τι εικόνε πίσω από την κολόνα εκεί στο μέρο, είδατε τι έγινε. Τι πήγε να κάνει η κόρη μου. Είστε σωστό, αυτή είναι η δημοκρατία. Ντροπή. Ντροπή. Φε... Σε ένα πατέρα που έχασε δύο παιδιά Και μία νηψιά να προπλακίζουν και την κόρη τους Εγώ ντρέπομαι που ζω αυτό το κράτος Ντρέπομαι ειλικρινά Επειδή ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης Έχει πει σε συνεντεύξεις Ότι έχει συναντηθεί ιδιωτικά Με συγγενείς Εκεί είχε την ευκαιρία ε, Τα παιδιά ήταν κόσμια να συναντηθεί Με μια νέα κοπέλα, με ένα νέο άνθρωπο Επειδή του αρέσει πάρα πολύ να συναντάται με νέους και ταυτόχρονα ήταν και νεκρού. στο έγκλημα των Ντεμπόν, αλλά τελικά δεν το καταφέρανε Είναι ο ίμνος από το Μίκ Θοδωράκη, ε, γίνεται στη Γάζα από τον Οκτώβριο που ξεκίνησε όλο αυτό γίνονται Ε, μπροστά στα μάτια μας με τις δουλειές που έχουμε με τον τρόπο ζωής μας το μοντέρνο τρόπο ζωής μας τα κινητά της επικοινωνίες μας γίνεται μια γενοκτονία ε, μερικά χιλιόμετρα μερικά δεκάδες χιλιόμετρα από τα νότια σύνορά μας ε, γίνεται αυτή τη στιγμή μια κορυφαία στιγμή αυτής της γενοκτονίας είναι ε, ότι και προχτές από τι Ισραηλινές δυνάμεις ένα καταβλισμός καταβλισμός που Είχαν μαζευτεί πρόσφυγες από το βόρειο κομμάτι γιατί του διώχνουν, κατεβαίνουν προ τα κάτω. Επελάβουν οι Ισραηλινοί, επειδή είναι άμυνα και έχουν εξαφανίσει τέλειω δύο εκατομμύρια. Του έχουν στριμώξει στο νότιο κομμάτι στη Ράφα. Εκεί υπήρχε και ένα καταβλισμό προσφύγων. Και ο πιο άγριο ηγέτη, στρατιωτική δύναμη, πάντα του πρόσφυγες του προστατεύει. Πόσο μάλλον του έχει δημιουργήσει ο ίδιο. Εκεί λοιπόν βοβάρδισαν αυτή την περιοχή, αυτό τον καταβλισμό. 45 άνθρωποι νεκροί, παιδιά μέσα εκεί. Κάει κανεί σκηνέ, τα βίντεο αν τα δείτε είναι συγκλονιστικά. Αυτοί οι δολοφόνοι και το κράτο δολοφόνο και όλοι αυτοί που τον στηρίζουν και που στηρίζουν αυτό το κράτο και κοιμούνται ήσυχοι και βγαίνουν και μιλάνε περί αυτοάμυνα και περί δυτικού πολιτισμού και διάφορες τέτοιε ανοησίε έχουν βάψει και οι ίδιοι τα χέρια του στο αίμα. Ο Νετανιάχου δεν το συζητάμε, είναι και στο Διεθνέ Δικαστήριο τη Χάγη. Ακόμη και ο να αναγκάστηκε να βγει να εγκαλέσει και να πει αυτά που κάνετε εκεί. Βέβαια αυτό το έχει πείπετε έξι φορές ο ίδιος ο Biden, αλλά συνεχίζεται το έγκλημα. Και εδώ η ελληνική κυβέρνηση και όποιε κυβερνήσεις στηρίζουν την δολοφονία αυτή, την πρωτοφανή δολοφονία αθώων ανθρώπων. Αθώων ανθρώπων, παιδιών, μόρων πάνω από 15.000 είναι τα νεκρά παιδιά, μέσα σε έξι μήνες. Αυτά κάπως έτσι κλείσαμε, τελειώνουμε για σήμερα με αυτές τις σκέψεις. να ακολουθεί το μέρο του λαού εμείς αύριο δεν θα τα πούμε γιατί έχουμε κάποιες ανηλυμένε υποχρεώσεις θα λείπουμε από εδώ θα είμαστε την πέμπτη πάλι εδώ στο ραντεβού μαζί με τον Αποστόλη αμέσως μετά Γιώργος Πιέρος Μαγκαζίνο Γεια σας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 Φορτωμένο το έτσι, πήγε μάτι. Πρόσεξε. Πήγαινα στο Κιπαρίσι Ιστιαία. Τρει μέρε καθόμουν. Χάλαγα μόνο τα διόδια και τη βενζίνη. Και πηγαίναμε και στον Καταντόνι κάτω. Και παίρναμε καμιά πάστα. Κανα παγωτό. Αυτά ήταν τα έξοδα. Τίποτα. Φράγκο. Όλα από τον πεθερό πληρωμένα. Νάτε. Αν με τραβούσε κάποιο κανάλι στο δρόμο, θα λέγανε ότι αυτό πάει να ξοδέψει λεφτά για το πάστα. Εγώ ουσιαστικά σου το ξαναλέω. Βενζίνη, διόδια. Ναι, αγάπη, αγάπη γλυκιά, διώνα, αλλά διώνα. για την Ιστιαία είσαι. Δεν είδε τα φώτα του πολιτισμού να αρσινε διπτώ. Τη μιζέρια αυτή δεν Να Αντιλαμβάνεσαι, θεωρεί ότι αυτό είναι καλό και φυσιολογικό. Που μου λε τώρα Πρε, παλιω, μαλώκα, με, με του Έλαγα Έλα, αγάπη βιτίνα. μου γλυκιά, τώρα που δεν ξέρουν ότι είναι θάλασσα και θα είναι μιλήσουμε μαλώκα. τώρα για αυτού. Σε παρακαλώ, εγώ που είμαι από την Αρκαδία. Έλα στην Εδίψο να δει πολιτισμό, πήγα. αγάπη μου γλυκά. Έλα ε, εδώ. Λέ, εγώ που είμαι από την Αρκαδία την πήγα στη Βυτίνα στα καλύτερα. Αλλά εκεί με πήγε, εκεί πήγα. Να σου πω κάτι, είσαι και εσύ, Χαϊβάνι, τέλο πάντων. Τούγω πήγα το γάμπο στα Κανατάδικα. Στα Κανατάδικα παντρεύτηκε. Στα Κανατάδικα κάναμε το τραπέζι σε μια ταβέρνα, δεν θυμάμαι τώρα.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 Έλα, ρε, Μωρό, μου το σήκωσε, θα Έλα, Μωρή, ναι, δεν θε και πολύ, εσύ αμέσω. Αυτό πήρα λίγο. Καλά, είναι ότι παίρνουν ένα καρό γκόμεν με ναζοφωνή και του λε Μωρό, μου έτσι αλλιώ. Και παίρνω εγώ μετά από το, oh. το καιρό και μου το κλείνει και μου λε Για να σκάσει, έτσι για να σκάσει, γιατί έκανε αποχή και νομίζει θα κάνει μαγκέ σε μένα. Και άρα σε πείραξε που έλειπα. Θα ζηλέψει εκεί, θα σε πατήσω κάτω. <laughs> ναι, ζηλεύω, <laughs> αλλά και Είμαι τσόγλανο, το ξέρω. Είμαι τσόγλανο.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 Άκου! αυτό που πήρε να αφιερώσει για το Χάρι Κλίν μάλλον που είπε ότι είναι η επέτειας του φάνατος του Χάρι Κλίν Μάλλον <κυρίζει> είναι ένας πολύ καλός μου φίλο που μένει Αγγλία και αν είναι αυτός θέλω να του πω χαιρετίσματα Τάσο από την Ειρήνη Ωπα, να τα πρώνε τα κομμενάκια Αυτό <Άσο> <Άσο> Έχει δοκιμάσει Τάσο? <Άσο> αυτός με έκανε αυτό που είμαι Αχ, <Άχ>, μαλάκα ο Τάσος Τέλο πάντων Και εσύ μου γαμμάς το μυαλό. <Φέλος> Γεια! <Yeah. Φέλος>